Ο Μάιος δεν είναι Μάρτιος. <Πασίως> φως, Και οι πρωταγωνιστές έγιναν αναθόρευοι άνθρωποι, που με τις πράξεις τους όμως έγιναν ηχηρά παραδείγματα για όλους. <Πασίως> Ακούμε τις συμβουλές των ειδικών για την προσθετική μάσκα. Η χρήση της ίσως θα καλύπτει κάποια χαρακτηριστικά μας. Θα σημαντώ ότι το σοβαρό πρόσωπο της ευθύνης μας. Όποιο <τυξινιζεί> <τυξινιζεί> λοιπόν σε λίγο θα κλείνει πίσω του την πόρτα του σπιτιού, ταυτόχρονα θα ανοίγει την πόρτα της ευθύνης. <τυξινιζεί> <τυξινιζεί> <τυξινιζεί> Περιοριστήκαμε, αλλά δεν χωριστήκαμε. <τυξινιζεί> θα έλεγα ότι ξαναγνωριστήκαμε και συστρατευθήκαμε. <τυξινιζεί> Ο Μάιος δεν είναι ο Μάρτιος. Πίμα, πίμα. Μερικά απόσπασματα από το οκτεσινό διάγγελμα. Ε, του έχει βαρέσει ο κορνούσε στο κεφάλι και του μαξίμου. Πέρα από τι οδηγίε έχουν αρχίσει και παίζουν λογοτεχνικά. Δεν είναι αυτό λογοτεχνία, είναι φω λογοτεχνία. Με σχήματα πολύ επιφανειακά, του τύπου αθόρυβη, αλλά ταυτόχρονα ισχυρή. Θα κλείνουμε την πόρτα του σπιτιού, αλλά θα ανοίγουμε την πόρτα τη ευθύνη. Αυτά τα σχήματα του μάρκετ Τα πολύ απλά, ότι πρέπει για ένα διάγγελμα πρωθυπουργού που πρέπει με αυτό τον τρόπο να δώσει βαρύτητα και να αποδείξει ότι είναι η καταπληκτικός όπως όλοι πιστεύουμε και όπως όλοι βλέπουμε και όπως όλοι νιώθουμε όλο αυτό λοιπόν τονίστηκε και από το χθεσινό διάγγελμα εδώ βάλαμε στη σειρά αυτά τα περίφημα λογοτεχνικά γιατί δεν το έχετε πάρει και τόσο είδηση όπως λέμε και χαμπάρι ε, μίλησε και με ουσιαστικό τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης Συμπολίτε μου, ασφαλώς στον καιρό που έρχεται καρδοκούν δυσκολίε. Την επειδή θα το ξαναπώ την πηδίξα Συμπολίτε Συμπολίτες μου, την πηδίξα Θα το ξαναπώ. Την πηδίξα Σε ευχαριστώ, βαλήγερα. Μας το Συμπολίτε μου, την πηδίξα θα το ξαναπώ. Την πηδήξατε. Το είπε 10 φορές για να το καταλάβουμε γιατί δεν το πιάσατε χτες και δεν έχει δοθεί και η έμφαση από τους δημοσιογράφους. Τι κάνει η δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Εδώ περιέγραφα ακριβώς τι θα γίνει και δεν το είπε μόνο γενικώς, για όλους τους συμπολίτες του. Το είπε και για τις ευάλωτες ομάδες. Συμπολίτε μου. Εδώ και μήνε, ακολουθώντας τις συμβουλές των ειδικών. Πηδήξαμε τους ευάλωτους συμπολίτες μας. <Τι> Πηδήξαμε τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Γιάσου ρε Μητσοτάκη, γεια σου, ρε. Να μην πεθάεις ποτέ ρε φιλάρακ. Ποτέ ρε, ποτέ. σκατάνα να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε. <Τι> Συμπολίτες μου, εδώ και μήνες πηδήξαμε τους ευάλωτους συμπολίτες μας, πάντα όμως με ραντεβού. Άμα είναι με ραντεβού, αλλάζει όλο. Όπω έχετε καταλάβει, είναι με ραντεβού, για να μην υπάρχει ο συνοστισμό, ο συγχροντισμό. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι η πράξη που μόλι μα ανήγγειλε εδώ ο Πρωθυπουργό μα. Αλλά είναι το ραντεβού και ο συγχροντισμό. Πρέπει να τηρούνται μέτρα ασφαλεία. Να γίνονται όλα. Όλα να γίνονται. Εκτό από το να είναι η οικογένεια στα αυτοκίνητα. Ενώ μπορεί να είναι στο σπίτι. Όλα τα άλλα μπορεί και να, από το να βγαίνει μετά τι 12 το βράδυ. Σύμφωνα με τα καινούργια. Δεν μπορεί, μετά τι 12 το βράδυ ω 6 το πρωί να είναι έξω ο κόσμο. Ενώ μπορεί να είναι στι 6 το απόγευμα. Στι 2 το μεσημέρι. Στι 8 το βραδάκι. Στι 11 το βράδυ. Μετά τι 12 δεν μπορεί να είναι γιατί όπω όλοι γνωρίζουμε ο συγκεκριμένο ιό με το που θα αλλάξει ώρα μετά τα μεσάνυχτα σαν του δράκουλε βγαίνει και πηγαίνει πάνω στου άνθρωπους Αυτά με του μυτσοτάκιδε. Μυτσοτάκιδε πληθυντικό. Οπότε τι είναι οι μυτσοτάκιδε. Έρχεται τώρα η απάντηση σε αυτό το ερώτημα που δεν. Είχε τεθεί αλλά το θέσαμε για να ακολουθήσει το επόμενο ηχητικό έρχεται η απάντηση από τον Βασίλη Λεβέντη. Πιστεύω ότι ο λαός έχει αρχίσει και αντιλαμβάνεται ότι οι Μητσοτάκηδες είναι πάντα μετανόητοι και οι ίδιοι, είναι οι παλιοί αποστάτες, οι προδότες του Γεωργίου Παπανδρέου, δεν αλλάζουν οι Μητσοτάκηδες. Θα πει αυτό είναι γιος, γιατί είναι ο γιος για τι αμαρτίες του πατέρα, γιατί σώι πάει το βασίλειο. Γιατί να φταίει ο γιο για τι απαντήσει του πατέρα, Γιατί σόι πάει το Βασίλειο. Ατράνταχτο επιχείρημα. Όπω ακούσαμε εδώ, επειδή κάποιο είναι γιος του πατέρα, φέρει όλη την ευθύνη για το τι ακριβώ έχει κάνει ο πατέρα. Εκτό αν ξέρει κάτι παραπάνω, γιατί είναι ο Βασίλη Λεβέντη και πέφτουμε και εμεί από τα σύννεφα. Δεν λέει ποτέ χαζομάρε, δεν λέει τρέλε, δεν λέει τρέλε ποτέ. Πάντα έχει λογικέ απόψει. Υπάρχει... Βλέπω στο ίντερνετ κάποιε τρέλε. Κάποιοι λένε δεν υπάρχει κορονοϊός και σκοπός είναι να μπει τσιπάκι σε όλους, να μας κατευθύνει μια παγκόσμια δικτατορία και διάφορες τρέλες. Μην φτάσουμε στην τρέλα, να είμαστε σοβαροί. Έτσι. Μας... Εγώ πάντα, σαν Βασίς Λεβέντης, εκφράζω κεντρώες λογικές απόψεις. Μπράβο. Γιατί σήμερα πολλά κόμματα έχουν ακροδεξιές τάσεις, αριστερές τάσεις, τρέλες. Έχουμε πολλά πράγματα και... Η τρέλα σήμερα πουλάει. Σήμερα πουλάει τρέλα. Εγώ πάντα στους Σαββαστής Λεβέντης εκφράζω κεντρώες λογικές απόψεις. Το είπε. Το είπε ο άνθρωπος μια χαρά, πάντα εκφράζει κεντρώες και, και κυρίως λογικές απόψεις, νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι, σε αντίθεση με όλους τους άλλους που εκφράζουν τρέλες και λένε τρέλες. Και ζήτησε ο Βασίλη Λεβέντζ με το ηχητικό που ακούσαμε, είναι από μια συνέντευξη που έδωσε σε μικρό κανάλι. Ζήτησε να είμαστε σοβαροί. Να είμαστε σοβαροί. Ο Βασίλη Λεβέντζ λοιπόν, ο οποίο μόνο του μιλάει για τον εαυτό του και λέει ότι έχει λογικέ άποψεις. Μια λογική άποψη, θα ακούσουμε τώρα, ανήκει στην τώρα πακογένεια. Ο ελληνικό λαό τον εμπιστεύεται και τον εμπιστεύεται αυτή τη στιγμή στην κυριολεξία να διαχειριστεί τη μεγαλύτερη κρίση, οικονομική κρίση. Η οποία ενδεχομένως θα, θα πέσει πάνω στα κεφάλια μας Ο ελληνικό λαός τον εμπιστεύεται Γεια <σομίου> σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε Να μην πεθάεις ποτέ ρε φιλά, ρα, ποτέ ρε, ποτέ <σομίου> <σομίου> Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε Και με ο πέβαλου <σομίου> Σε λουπώ η οποία ενδεχομένως θα θα πέσει πάνω στα κεφάλια μας. <ΣΣΣΣ> Έπεσε. Είναι η κρίση, η περίφημη κρίση. Σύμφωνα με την Τώρα Μπακογιάννη, χτες βράδυ τα είπα αυτά στο Άξιον, ενδεχομένως αυτή η κρίση τεράστια σε όλο τον πλανήτη πέσει πάνω στα κεφάλια μας. Λες και σε ποια κεφάλια πέφτει, θα πέσει αυτή η κρίση. Σε ποια κεφάλια έχουν πέσει όλες οι κρίσεις, οικονομικές, όποτε έχει συμβεί οικονομική κρίση, όσα χρόνια υπάρχει, και μεγαλουργεί ο καπιταλισμό και έχει πολλέ κρίσει συνεχώ, σε πιωνών τα κεφάλια πέφτει. Των δυνατών, των μεγάλων, όχι, στον από κάτω. Οπότε εδώ βάζουμε στον ενδεχομένω για να έρθει λίγο πιο μαλακά, γιατί λίγο πριν έχει πει ότι εμπιστεύεται ο ελληνικό λαό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για την κρίση τη πανδημία και για αυτή που ενδεχομένω θα έρθει την περίφημη οικονομική. Αυτά τα έλεγε χθε βράδυ τώρα Μπακογιάννη, καλά ήταν και τα έλεγε λογικό. Σήμερα το πρωί πάλιχαν την έμπνευση να βγάλουν τη σοφία βούλτεψη. Κοιτάξτε, κυρία Αναστασοπούλου, για να τα πω λίγο γρήγορα Δεν μπορούμε να κάνουμε αντιπολίτευση του κόρτου Χτες, ο Πρωθυπουργός εστίασε στο πώς θα βγούμε Δεν ήθελε να θολώσει το μήνυμά του Και δεν έπρεπε με άλλα θέματα που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ Δεν είπε για την οικονομία και τα λοιπά Αλλά τι Πάνε γίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ο Μιένει, Μην με διακόπτετε, παρακαλώ Μην με δεν υπάρχει χρόνος, το λέει και η Μαρία η Μαρία, η Μαρία Ακόπτα δεν υπάρχει χρόνος, το λέει και η Μαρία. Η Μαρία, η Μαρία... Είναι χαρακτηριστικό και προκύπτει και από αυτού την κουβέντα, κυρία Στασσοπούλου, αγαπητή Μαρία, ότι είναι η πρώτη φορά που η Αντιπολίτευση ε, Αξιωματική και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν καταθέσει πρόγραμμα συγκεκριμένο για να σταθεί η Ελλάδα όρθια για όλες τις οι οικονομικές σκυπεράτε. δραστηριότητες Σας παρακαλώ Είμαι σε προκλογική περίοδο Δηλαδή καταφέρετε δυστυχώς, πρόγραμμα χώρα κυβερνάτε εσείς Σας παρακαλώ ε, Ναι, ναι, ναι λοιπόν, Δεν σας αφήσαμε να μα κάνετε εδώ πέρα Είναι η πρώτη φορά Ισπανία του Ιγκλέσια είναι ο Γιαννούλης από το ΣΥΡΙΖΑ αυτός και αυτός με τη Μαρία. Είναι ωραία η Βούλτεψη γιατί λειτουργεί και νιώθεις όταν την ακούς ότι βλέπεις μια μαθήτρια τρίτης ή τετάρτης το πολύ πέμπτης δημοτικού με επιχειρήματα και στυλ διαλόγου του τύπου ναι ναι ναι σας ξέρουμε αυτό το ναι ναι ναι τα τρία ναι στη σειρά που δεν απαντάει σε αυτό που έχει πει ο απέναντι τον απαξιώνει με αυτόν τον τρόπο και βρίσκει το επιχείρημα το χτίζει το επιχείρημα φαίνεται και στη χρειά της φωνής στην πορεία όταν λέει ναι ναι ναι σκέφτεται ποιο θα είναι το επιχείρημα και είναι ένα εντελώς πεδαριώδες επιχείρημα του τύπου αν ήσασταν εσείς λέει στο Γιαννούλη θα είχαμε πεθάνει εδώ όλοι δεν θα υπήρχε κανείς όπως ακριβώς έκανε ο Ιγκλέσιας που δεν είναι ο Ιγκλέσιας στην Ισπανία αρχηγός συμμετέχει στην κυβέρνηση αλλά είναι λίγο πιο περίπλοκο το θέμα. Και κάνει όλα αυτά, βρίσκει αυτά τα πολύ ωραία, με αυτό το ωραίο ύφο και νιώθουμε και κυρίω αυτή σαν μαθήτρια, και όλοι εμεί σαν να παρακολουθούμε τη μαθήτρια Σοφία Βούλτεψη. Σας παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν σα αφήσαμε η πρώτη να μα κάνετε εδώ πέρα φορά... Αλλά ε. την ισπανία του Ιγκλέσια. Δεν κάνουμε ε. την Ολοκληρώστε το όμω, κύριε να Δεν Έχουμε την πολυτέλεια να ζουν, λοιπόν, να συζητάνε και να μην κάνουν όπω τα εκεί που είναι η πρώτη Έχουμε εδώ την πολυτέλεια. Λέει, το είπε γιατί μιλάνε από πάνω. Όταν ακούγεται τέτοιο μαργαριτάρι, πρέπει να σιωπήσουν όλοι να τη πει η παρουσιάστρια, η Μαρία. Εν προκειμένου, πε του από την αρχαιοαυτία, α το κάνει μερικέ φορέ. Λέει εδώ η Βούλτεπη ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια. Εδώ έχουμε την πολυτέλεια να συζητάμε γιατί δεν πεθάναμε όπω πέθαναν η σύντροφοί σα στην Ισπανία. Έχουν πεθάνει όλοι ω γνωστόν οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ στην Ισπανία. Τέτοια επιχειρήματα πρέπει να λέγονται από την αρχαιοάδονη μόνο του επειδή τον παρατηρούμε όταν πει κάτι και νιώθει ότι τον έχουν καπακώσει οι υπόλοιποι, το ξαναλέει για να ακούσει. Στην σε καθαρό ήχο έτσι έχει κάνει και με τις τράπεζες αυτή την καταπληκτική δήλωση Και μπράβο για την επαγγελματίας Και γι' αυτό τον φιλοξενούμε τόσο συχνά εδώ Επειδή έχει καθαρές απόψεις και σε καθαρό ήχο Έχει έρθει ώρα τώρα μετά από αυτά να ακούσουμε ένα ανέκδοτο Κανείς δεν αντείτε ότι μετά τον κορονοϊό κρίση θα είναι βαθιά και παγκόσμια Και καθώς η πανδημία χτύπησε όλους Όλοι θα πρέπει να σηκώσουν και τα βάρη των συνοπιών Με τρόπο συνοποιών της <laughs> Όλοι θα πρέπει να σηκώσουν και τα βάρη των συνοπιών του. Με τρόπο όμω δίκαιο. <laughs> Πολύ καλό. Το άλλο με το τω τω, το, το ξέρετε. Τηρούμε του κανόνε. Δεν του τηρούμε. Τηρούμε του κανόνε. Δεν του τηρούμε. Τόσο απλά. Αυτό είναι ο χαρδαλιά, θα το βρούμε και σε λίγο. Ακούσαμε λοιπόν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν ήταν μονταρισμένο, έτσι ακριβώ όπω το είπε στο χθεσινό διάγγελμα, ότι τα βάρη που έρχονται, η οικονομική κρίση που έχει ήδη ξεκινήσει και δεν ξέρει κανεί το μεγεθό τη, ε, θα μοιραστούν αυτά τα βάρη δίκαια σε όλου. Αυτό, αυτό είναι το ανέκδοτο. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι σημαίνει. Άλλωστε, ο συγκεκριμένο λαό, όλοι εμεί θυμόμαστε και πριν 10 χρόνια, πόσο δίκια μοιράστηκαν τα τότε βάρη. Και πόσο ξαναμοιράστηκαν το 2015 πάλι δίκαια τα τότε βάρη, και μπορούμε να προδιαγράψουμε πόσο δίκαια θα μοιραστούν τα επόμενα βάρη. Αυτό είναι δεδομένο, γι' αυτό βάλαμε και το γελιο, επειδή φάνηκε ω ανέκδοτο. Ενώ περνούσαμε καλά, λοιπόν, χτε το βράδυ, βλέπαμε το διάγγελμα, μια οργανωμένη κυβέρνηση με σχήματα, με του υφυπουργού, με την κυρία Πελώνη να μοιράζει το λόγο, να ανεβαίνει κάθε υφυπουργό να διαβάζει το δικό του κομμάτι, του κωδικού, ποιοι θα πώ θα ανοίξουν με όλα αυτά τα παλαβά που θα συμβούν και από εδώ και πέρα. Στη δεύτερη φάση, την περίφημη, κάποια στιγμή εκεί βγαίνει στο τέλος ο χαρδαλιάς και μας το χαλάει. Η νόσος, ο ιός, είναι παντού, ανάμεσά μας. Σκάσε, σκάσε, άρκηζες πάλι τις γρουσουσιές σου. Έτοιμος να εξαπλωθεί τοπικά, ή και μαζικά. Λε πάλι, άρχισε τι γκρουσου γιέ, yes, ρε παιδάκι μου. Μάζε τη γλώσσα σου, δάγκωστι τη γλώσσα σου. Ορίστε μα. Η νόσος, ο ιός, είναι παντού, ανάμεσά μα. Φτύνεται, λοιπόν, ε... ναι, λογικό είναι να μην φτιστεί. Ο Άδωνις Γεώργη για να μην ματιαστεί προφανώς. Ε, μείνουμε εδώ ακροατή μετά τη δήλωση της ντόρας ότι η οικονομική κρίση θα πέσει στα κεφάλια μας αναμένεται να επιβληθεί εκτός της υποχρεωτικής χρήσης μασκών και υποχρεωτική χρήση κράνους. Πολύ πιθανό και να το δούμε και αυτό, να βλέπουμε το χαρταλιά να το συνεχίσουμε αυτό και όταν τελειώσουμε τον κορονοϊό, όταν και όποτε, να βγαίνει ο Τσιόδρας για την ψυχική πια υγεία των πολιτών και ο Χαρδαλιά να ανακοινώνει τα μέτρα και να λέει ότι η οικονομική κρίση είναι παντού και πρέπει να περικοπούν μισθοί, πρέπει να κλείσουν καταστήματα, πρέπει να περικοπούν συντάξει, γιατί δεν βγαίνουμε αλλιώ. Αυτό ξεκινήσαμε και μα εμπνέει όλου και το θέλουμε γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι υπεύθυνη κυβέρνηση, επιτελικό κράτο και άριστη. Α το κάνουμε και στην. Ενδεχομένω κρίση όταν θα έρθει και θα είναι και η μεγαλύτερη, όπω είπα. Αλλά ενδεχομένω να είναι η μεγαλύτερη. Πάντα σύμφωνα με την τώρα Μπαγκογιάννη που μόλι ακούσαμε. Το διάγγελμα λοιπόν του Κυριάκου, μια σύντομη επανάληψη, επειδή είμαστε υποχρεωμένοι όλα τα μέσα ενημέρωση να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι ακριβώ θα συμβεί. Αγαπητοί μου συμπολίτε, από την επόμενη Δευτέρα, 4 Μαου, έρονται οι περιορισμοί στη μετακίνηση των πολιτών. Καταργούνται με άλλα λόγια, η γραπτή άδεια για τα σχετικά SMS. Φύλαμε το μήνυμά μας στον κορονοϊό και μας είπε μετακίνηση. Τομική άθληση θα επιτρέπεται στους ανοιχτούς χώρους και στη θάλασσα. Πίζα, τα πίτια, κάνετε παλιό Την ίδια μέρα θα λειτουργήσουν και ορισμένα είδη καταστημάτων και υπηρεσιών. Καλός του μάγου με τα δώρα. Χρυσόγειες αφεντικό. Αναφέρονται δεικτικά, βιβλιοπολία. Όλα αυτά μαζί με 30 ευρώ φορτώστε! Προλάμματα, προλάμματα φορτώστε! ηλεκτρονικά ήδη, κηταίο Και καταστήματα θυσικών ειδών. κάνουμε <στονίτρο> <στονίτρο> <στονίτρο> <στονίτρο> Όπω και τα κομμωτήρια. Είναι κάτι μαλιάδε άπληκτοι εκεί, με κάτι τούφε, κάτι τα τουβάτια Το υπόλοιπο για ανεμπόριο θα επανεκκινήσει τη Δευτέρα 11 Μαου. Για να ξεχυθείτε στα μαγαζιά και να βρείτε κολάν, σκινι, jeans, δερμάτινα μπατελόνια, φορέματα, φούστε. Ό,τι κάνετε από ό,τι σα φαίνεται υπέροχα καταπληκτικά. Επιτρέψτε με εδώ μια αναφορά στην Εκκλησία. Οι εκκλησίε θα είναι ανοιχτέ για τομική λατρεία. Καβάλα πάνε στην Εκκλησία, καβάλα προ κοινάνε. Και από την Κυριακή 17 Μαου. Οι πιστοί θα μπορούν να συμμετέχουν και στη Λειτουργία και τις υπόλοιπες ακολουθίες. Και εμένα μου έχει πάρα πολύ μια λειτουργία να την ευχαριστώ. Στην εκπαίδευση. τα μαθήματα της τρίτης λυκείου θα αρχίσουν ξανά στις 11 Μαΐου. Ανοίγουν τα σχολεία, αδείοτε Μια βδόμαδα μετά θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπε τάξεις του λυκείου αλλά και του γυμνάσιου. Τους Την 1η Ιουνίου ξεκινά και η δραστηριότητα στον τομέα τη εστίαση. <ΟΟΟΟ> Την ίδια μέρα θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία 12 μήνες λειτουργίας. Είναι απίθανος τόσο να επιτραπούν μέσα στο καλοκαίρι οι μεγάλε συναθρήσει όπω φεστιβάλ, συναυλίε ή αθλητικά γεγονότα με θέατες. <ΟΟΟΟΟΟ> <ΟΟΟΟΟ> Επιστρέφουμε αλλά προσέχουμε. Προσοχή στο <ΟΟΟΟΟ> <ΟΟΟΟ> <ΟΟΟΟ> <ΟΟ> Μένουμε ασφαλείς. Μαύρα κοράκια, μελή Εγώ σας τα είπα και τα χειρές μου Και στο τέλος βέβαια ο Παπαδόπουλος, ενώ πλένει τα χέρια, με το νερό τη βρύσης να ακούγεται, τα μαύρα κοράκια τα τραγουδάει, για πολύ συγκεκριμένου λόγους, αυτό ήταν το διάγγελμα, μαζί με κάποια χιτιγά για να καταλάβουμε τι ακριβώς θα συμβεί 11 Μαΐου, ξεκινάνε τα σχολεία, ξανά γεσμός, πάλι από την αρχή, διαγγέλματα θα κλείσουν σε 10 μέρε. Μετά θα ξανανοίξει το Σεπτέμβριο, ξανά αγιασμός, για να κλείσουν πάλι σε 10 μέρε. Θα συνεχιστεί κάπω έτσι κάνα δύο-τρία χρόνια. Θα περάσουν πολύ όμορφα τα παιδιά και θα μάθουν γράμματα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, όπω κάθε μέρα. 2 -10 -80, -80, 80 Τηλέφωνο επικοινωνία σα περιμένει μέσα. Πάρτε, πείτε τα δικά σα. Είναι μέσα στην τρελή χαρά, γιατί απελευθερώνεται και από Δευτέρα θα αρχίσει να κυκλοφορεί παντού και να κάνει αυτά που δεν μπορούσε. Μέσα στον καιρό τη Καραντίνα, radio το mail του σταθμού, στέλνετε μηνύματα, τα βλέπουμε εδώ. Ο Δημήτρη Κύρικο ρυθμίζει τον ήχο. Το επίσημο site είναι elinofrenianet.gr και μα ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει και chat, κάνετε και εγγραφή. Και βλέπω εδώ ένα ωραίο μήνυμα, έχει στείλει ο κύριο Σταμάτη Μακρύ και λέει: Τα παίρνετε από το ΣΥΡΙΖΑ? Ερωτηματικό. Αυτή η κριτική στη Νέα Δημοκρατία ξεπερνάει κάθε χιούμορ και θυμίζεται και κάποιον άλλον με καυτή κριτική που τελικά εξαφανίστηκε από τις τηλεοράσεις. Κρίμα γιατί έχετε ταλέντο. Και μάλιστα ο Θήμιο. έβγε κύριε Μακρύ. Είναι μεγάλο ταλέντο, αλλά είστε κολλημένοι με τις ιδεολειψίε σα. Στην ερώτηση. Εκεί τελειώνει το μήνυμα, έχει δίκιο ο άνθρωπο. Στην ερώτηση θα παίρνετε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είναι η απάντηση. Το καταλαβαίνει ο καθένα που ακούει αυτή την εκπομπή τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια, από το 15 και μετά. Αν κάτι συμβαίνει είναι αυτό τα παίρνουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Απόστολε, γεια σου. Θέλω να καταγγείλω αυτόν που βγάζει τα πολεμικά ανακοινοθέντα κάθε απόγευμα στι 6 ώρα τον κύριο Τσόδρα. Ναι. Όταν αναφέρεται σε ένα θάνατο, Βάζει θα... και ένα από κάτω το υποκείμε... με υποκείμενο νόσημα. Άρα, σαν να εννοεί ότι αυτοί έτσι κι αλλιώ άχρηστοι ήταν και έπρεπε να πεθάνουν. Θα πλένετε ίδια. το στόμα σα με του μποφλόποτε μιλάτε για τον ηγέτη τον κύριο Τσόδρα. Κάλο. Πριν... Να δω που να τελειώσουν όλα αυτά και τι θα έχουμε τα απογεύματα να βλέπουμε. Πάλι ναι. με καμιά δεκατόρμα. Α βλέπω ότι θα να σου πω, είσαι ένα προφήτη τότε που βγαίνει στην τηλεόραση σαν μπαλούρδο σε φορά για συνέχεια μάσκα, είδε. Δεν να... ήξερα εγώ, η πρώτη μάσκα που φορέθηκε καθημερινό και δημοσίω. Ναι, είσαι ένα προφήτη, δεν θα παραδέχομαι, δεν Τώρα λέει στη... στη θάλασσα, λέει θα κυκλοφορούν με μάσκα σαν τον πικίνη, ίδιο με αφοήφασμα, λέει και ίδιο χρώμα και το θα το ονομάσουν τρικίνη. Το είσαι ακούσει αυτό. Α, με τη μάσκα το ίδιο, α σου δει. Ναι, το έχω δει, το έχω δει. Ναι, το, το, το, το, Ο μπαλούρδο πάλι μπροστά σε αυτό, έχει εμφανιστεί και με μαγειό τώρα. Μπορεί να μην τα σχολιάτε. Με όλα αυτά, Επίσης, αυτες, να ξέρει πόσο προφήτη ήμουνα γιατί η τέχνη αυτό είναι. Η τέχνη αυτό είναι. Όταν εγώ έλεγα για τι πιπεριέ χλωρίνη. Ναι. Καλή σα μέρα. Καλημέρα σα. Εξακολουθούμε να μην έχουμε εικόνα. Παντελώς. Πού είστε? Φλόρινα. Αχ. Αχ. Κατάλαβα, κατάλαβα. Που έχετε καινές τι πιπεριέ, τις χλωρίνης. Κάνα τρώγοντι πιπεριές με χλωρίνη. Α, α, Ευτυχώ αυτέ τις ξέρετε. Δεν ξέρετε όμω ότι έχουμε πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν το ξέρουμε, αλλά είναι δυνατόν να πα πιπεριά με χλωρίνη. Είναι. Τι είναι και δεν σε βιάνει το μέσα σου, δεν καίγεται το μέσα σου. Κάνει. Κάνει να καταπιείς χλωρίνη. Ε, Ποιο σα είπε ότι έχουν χλωρίνη. Πιπεριές χλωρίνη. Χλωρίνης δεν λέγονται! Ναι! Ε πώ θα τις φάς? Πώς θα τις φάς? Όπως ναι. τις τρώμε εμείς! Με τη χλωρίνη? Γι' αυτό δεν πιάνετε σκάι. Έχει χαζέψει στο μυαλό, έχουν κάνει τα κεφαλικά κύτταρα. Χλωρίνη, χλωρίνη, χλωρίνη. Ποια χλωρίνη, ρε! Βάζομαι εμείς τις πιπεριές χλωρίνη. Μα δεν είναι πιπεριές χλωρίνης! Τώρα μου φαίνεται καντε... μάλλον καντε τον έξυπνο. Γιατί αλλιώς λέγονται πιπεριές. Έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Τι άλλο? Ε, μπορούμε να πούμε για τις μπάμιες με το ακουαφόρτε. Ναι. Έτσι πριν από ναι, κάμια ναι, δεκαριά ναι, χρόνια ναι, ναι, Ο Τραμπ ναι, ναι, έτρωγε βελανίδια ναι. Έτσι να τα λέμε γι' αυτά με τι χωρί έχουμε πλέσει την κυβέρνηση ρεφέλε. Δεν ξέρω τι. Δεν ε, Καταργήσαμε το Πάσχα. Καταργήσατε τι παρελάσει. Τώρα λέει την πρωτομαγιά, θα την κάνουν 9 του μήνα να την γιορτάζουμε μαζί με την εργατική με την νύχη των Ελλάων. Ενα, ναι. Θα το γιορτάζουμε μαζί. Εμένα η εγωνία μη με μεγάλη γιατί θα γίνει με τον Gay Pride. Αυτό είναι κατάλληλα γιου. Να έχουν Ωραία. τελειώσει τα πάντα μέχρι τότε και να γίνει το gay pride κανονικά, να έχουν να ακυρωθεί όλε οι άλλε παρελσει. Πόπα και χθε. Η φάση είναι ότι τώρα θα ανοίξουν τα τζαμιά, θα κάνουν να μαζάνη, επειδή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 το μάτι θα φέξει. Να σε δω, Αγόρι μου με την παράσταση το pizza's μπλε πάνω σε φορτηγό και τι στον κόσμο, ρε. Έρχεται, έρχεται, pizza's Πίτσες... μπλε σε κάθε γειτονιά. Πες τα, κάνει ένα promotion. Με την πίτσα στο χέρι ξεφτυλιζόμαστε σαν τι σαρκούδε σε όλες τις γειτονιέ παντού. Έτσι να πάρει η οικονομία μπροστά. Οι προτάσει υπάρχουν. Εσεί οι αριστεροί κοντό θα τα αυτά. Ναι, αυτό ναι. Μάβρος. Oh, ο, oh, πάμε. Τσικι, τσικι, τσικι. Με να μου λίγο να συκλετήσουμε λίγο. <ΣΣΣ> να πάω από το καρδαλάκι. Ναι. Το ζιορδάκι. Πάω oh, δεν είσαι λοιπόν. Τι είσαι το καρδαλάκι; Μη χάσουμε το καρδαλάκι. Συμπολίτες, ασφαλώς. Στον καιρό που έρχεται καρδοκούν δυσκολίε. Την πηδήξα Θα το ξαναπώ Την πηδήξα Δεν του φτάνει μία φορά Πρέπει να δώσει και την έμφαση που είναι απαραίτητη Και το επανέλαβε άλλη μία Ειδήσει τώρα από την Ελληνική Αστυνομία Είναι η αστυνομική τίτλοι των ειδήσεων Σε ένα λεπτό Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος Δημοσιογράφος Μάχ μετά τα 11 εκατομμύρια που δόθηκαν στα κανάλια για την πρόθεση της καμπάνιας «Μένουμε σπίτι» προκειμένου να ο κόσμος, η νέα καμπάνια με τίτλο «Μένουμε ασφαλής» αναμένεται να επιδοτηθεί με 20 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τρίτη καμπάνια θα επιδοτηθεί με 35 εκατομμύρια και θα έχει τίτλο «Μένουμε φτωχοί». Με σύνθημα μη κουρευτείς ξεκινά καμπάνια στο διαδίκτυο χιλιάδων πολιτών και με αίτημα να μη κουρευτεί ο Βασίλης Κικίλιας και να συνεχίζει να θυμίζει Θέμια Δαμαντίδη και Άλκιστη Πρωτοψάλτη. Το κύμα διαμαρτυρίας κατά του κουρέματος ξεκίνησε μετά τη δημοσίευση σχετικής φωτογραφίας του Υπουργού Υγείας με μαλλία φάνα λόγω κορονοϊού. Μέχρι στιγμή έχουν συγκεντρωθεί 350.000 Κοινές Black Friday αναμένονται από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έξω από τα κομμωτήρια της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας χιλιάδες ξεμαλιασμένων πελατών θα προσπαθήσουν να πιάσουν σειρά από το προηγούμενο βράδυ ώστε με το άνοιγμα να μπουκάρουν μέσα στα κομμωτήρια και να πιάσουν καλή σειρά, κάτι που θα δημιουργήσει εικόνες πανικού και χάου από ακούρευτου μανιασμένους πελάτες. Το γεγονός προβληματίζει την πολιτική προστασία και αναμένεται η ανακοίνωση προγράμματος προστασίας από τον Νίκο Χαρδαλιά με τίτλο «ΑΙ Κουρέψου». Μετά την επιτυχημένη ιδέα τη άλκη τη πρωτοψάλτη με την καρότσα τη Νταλίκα, ο Δήμαρχο Αθηναίων αποφάσισε να επεκτείνει την ιδέα και στι υπηρεσίε του Δήμου. Συγκεκριμένα από αύριο θα κυκλοφορεί πάνω στην καρότσα η υπηρεσία δημοτολογίου του Δήμου, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι δημότε. Μεθαύριο πάνω στην καρότσα θα βρίσκονται τα γραφεία με του υπαλλήλου τη τεχνική υπηρεσία, ενώ από την άλλη εβδομάδα θα έχει τα γραφεία του πάνω στην Νταλίκα η διεύθυνση καθαριότητα. Κάθε Σάββατο πάνω στην καρότσα θα βρίσκεται το γραφείο του Δημάρχου μαζί με το Δήμαρχο και τις γραμματείς του για να σηκώνουν τα τηλέφωνα. Μετά την επιτυχημένη καμπάνια «Μένουμε σπίτι» ξεκινά σε λίγο καιρό η καμπάνια «Μένουμε χωρίς σπίτι». Αφορά όσους θα χάσουν τα σπίτια τους λόγω των κόκκινων δανείων. Σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμάζεται σχετικό σποτάκι με πρωταγωνιστή το Σπύρο Παπαδόπουλο. Χερός. Ε, έφτιαξε. Τι θέλετε τώρα. Αυτές ήταν οι από την Ελληνική Αστυνομία. Θα πάμε τώρα σε μια υπόθεση που απασχολεί κυρίως τα social media, όπως γίνεται συνήθως. Πρόκειται για την περίπτωση ενός φυλακισμένου, του Βασίλη Δημάκη, αν σα θυμίζει κάτι το όνομα γιατί πριν μερικά χρόνια πάλι είχαμε ασχοληθεί 41 ετών έχει ξεκινήσει απεργία δίψας α, στις φυλακές γρεβενών Ο Βασίλης Δημάκης είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση Δύο λόγια θα σας πω, θα μιλήσουμε με τον συνηγορό του σε λίγο ε, Όλα ξεκίνησαν το 98, νέο παιδί για ένα έγκλημα που αφορούσε την αδερφή του Μπήκε φυλακή όπως συμβαίνει πάντα στο, Μέσα στη φυλακή αποφάσισε να κάνει μια στροφή. Έδωσε εξετάσεις, άρχισε να διαβάζει μόνος του. Έδωσε εξετάσεις 19,9 με τέτοια βαθμολογία από το νυχτερινό σχολείο στην Πάτρα. Μπήκε ε, δεύτερος από τα νυχτερινά σχολεία ολόκληρη τη χώρα στο πολιτικό τη νομική, στο τμήμα πολιτικών επιστημών και Δημόσιας διοίκηση. Του δώσανε και έπαινο, μάλιστα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Και από την Πάτρα πήγε στι φυλακέ Κορυδαλού για να μπορεί να είναι κοντά, ώστε να μπορεί να φοιτεί ο άνθρωπος, πολύ λογικό, όλο αυτό. Κάποια στιγμή εκεί όμως του το, το κόψαν αυτό, την εκπαιδευτική άδεια, τις εκπαιδευτικέ άδειες του τις κόψανε, το, 98, το 2018 ήταν αυτό, πριν δύο χρόνια. Ξεκίνησε για το δίκιο αίτημά του, ένας άνθρωπος που προσπαθεί να μπει σε μια άλλη ρότα, να κάνει μια άλλη ζωή και έρχεται το κράτος και του κόβει τα πόδια. Ξεκίνησε και τότε διαμαρτυρίε, ε, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο Κοντονής Υπουργό. Ε, εν πάση περιπτώσει του τολήσανε το θέμα, περνούσε τα μαθήματα, 25 στα 25 μαθήματα, πήρε και υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και όλα πήγαιναν κανονικά. Όμως ε, ήρθε ο κορονοϊός και στη φυλακή, ο Βασίλης Δημάκης, ένας άνθρωπος που έχει κάνει όλη αυτή την προσπάθεια, ε, πρωτοστάτησε στο αίτημα υγειονομική προστασίας των φυλακισμένων. Και έθεσε ε, τα αιτηματά του και στην ε, γραμματέα τη αντιεγκληματική πολιτική, την κυρία Σοφία Νικολάου, τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ. μπήκανε μέσα άνδρε στον ΕΚΑΜ, στο κελί του, και τον μετέφεραν βίαιο. Τον πήραν από εκεί και τον πήγανε στα Γρεβένα. Και από εκεί και πέρα, ε, χωρί να υπάρχει κάποια λογική εξήγηση σε όλα αυτά, έχει ξεκινήσει απεργία πείνα-δίψα. Γι' αυτό έχουμε τον Θανέ Καμπαγιάννη, τον δικηγόρο του, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι κύριε Καλαμόκη. Να μας ε, πείτε λίγο τι, καταρχήν την κατάσταση της υγείας του σε αυτή τη φάση. Νομίζω η Δίψα ξεκίνησε από 27 του μήνα από προχτές. Έτσι, έτσι, από τη Δευτέρα. Και πώς είναι η κατάσταση της υγείας του, γιατί το κάνει όλο αυτό και πώς θα εξελιχθεί. Λέξω, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί δώσατε καταρχάς ένα πλήσιο το οποίο είναι πάρα πολύ βοηθητικό και εγώ θέλω να το διεκτραγωδήσω ακόμα περισσότερο Κύριε Καλαμόκτη, για να πω ότι έχουμε έναν άνθρωπο που πέρασε το μεγαλύτερο κομμάτι τη ενεργειακή ζωή στη φυλακή και η φυλακή δεν τον έκανε καλύτερο. Γιατί ο Βασίλη Δημάκησε ένα άνθρωπο ο οποίο μπήκε στη φυλακή, βγήκε, ξαναμπήκε, υποτροπίασε, τέλεσε αδικήματα και τα λέω αυτά προκειμένου να μην υπάρξει κάποιο, ο οποίο θα πει θα έρθει κάτω από τα social media όταν θα αναρτήσετε αυτή τη συνέντευξη και θα πει μα κρύβεται τι έκανε ο Δημάκη. <Και> ο Δημάρχισ έκανε λυστέτ. Ο Δημάρχιστη μερείται. Για αυτά τα οποία έπραξε, τα αδικήματα τα οποία έπραξε. Το ερώτημα το οποίο τίθεται εν προκειμένου είναι άλλο. Ένας άνθρωπος ο οποίος στέλνει αδικήματα μπορεί να γυρίσει σελίδα στο βιβλίο τη ζωή του. Μπορεί να αποφασίσει να κάνει κάτι καλύτερο. Ο δημάκης λοιπόν μέσα στη φυλακή, όχι γιατί τον έκανε καλύτερο η φυλακή, χειρότερο τον έκανε, από κάποιο σημείο και πέρα να διαβάζει. Ναι. Ανακάλυψε τα βιβλία, ανακάλυψε το τι σημαίνει ότι μπορεί να διαβάσει, μπορεί να μορφωθεί, μπορεί να γίνει καλύτερο. Και πραγματικά έχει την προοπτική να βγει έξω από τη φυλακή αυτό ο άνθρωπο, γιατί σε κάποια χρόνια θα αποφυλακιστεί και να γίνει ένα καλύτερο άνθρωπο. Ένα επιστήμονα. Το λένε οι καθηγητέ του. Ναι. Οι οποίοι πλέον μετά την εμπειρία που είχαν τα δύο χρόνια που κέρδισε και πηγαίνει με το βραχιολάκι, με την ηλεκτρονική επιτήρηση στο πανεπιστήμιο, στο πολιτικό τη νομική. Λένε ότι είναι ένα εξαίρετο φοιτητή. Και σα το λέω. Κύριε Καλαμού, και ότι εγώ δεν επικοινωνήσα μαζί του. Μόνοι του έχουν ναι, έρθει ναι, ναι, ναι. πάρα πολλοί καθηγητέ που πέρασαν. Στο διαδίκτυο δηλώσει σε σχέση με το Δημάτι χωρί να του το έπειτα. Μα και στήσει. οι βαθμοί του, τα άριστα, όλα αυτά αποδεικνύουν αυτό ακριβώ. Όχι μόνο αυτό. Ότι δεν το κάνει διεκπαιρεωτικά, το Έγινε πιστεύει. Προφανώ. Και... και εγώ δεν θέλω να πω, ε, ε, ε, κύριε Καλαμούκη, ότι προκειμένου κάποιο κρατούμενο να έχει τα δικαιώματά του, πρέπει να περνάει και τα 25 από τα 25 μαθήματα που αλλά έχει. Αλλά αυτό τα πέρασε όμω. Αλλά αυτό <laughs> τα πέρασε. Και αν αυτή είναι η αντιμετώπιση που έχει η ένωμη απέναντι σε έναν τέτοιον φοιτητή. Ε, διάλεγε. Σήμερα, ναι. τώρα πριν από λίγο, πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μα, βγήκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματο Κρατικών Υποτροφιών, του ΟΚΙ. Ναι. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Αν έχουμε περάσει και από τα πανεπιστήμια, πόσοι και πόσοι δεν έχουμε πάρει. Εγώ, εγώ, πρώτε, εγώ δεν την πήρα ποτέ την υποτροφία ναι. του ΟΚΙ. Δίνεται έτσι στους πολύ καλού uh, φοιτητέ. Λοιπόν, ο Δημάκη είναι υπότροφο του ΟΚΙ. Και βγαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΙ σύσσωμο. Από τον πρόεδρο του μέχρι όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη. Και ξέρετε τι λέει. Απαντάει στο Υπουργείο το οποίο βγήκε χτες και είπε και τι έγινε. Α συνεχίσει εξ αποστάσεως την εκπαίδευση του ο Δημάκη από τα Γρεβενά. Και βγαίνει και λέει ότι θα την χάσει την υποτροφία του. Θα χάσει ναι. την υποτροφία του οίκη Γιατί άμα δεν προϋπόθεση είναι. φυσική παρουσία. Προϋπόθεση είναι η φυσική παρουσία ανεξάρτητα, λέει το οίκη, αν ο ίδιος ευθύνεται ή όχι. Το... Και... Και... και βγαίνει ναι. και το λέει για να στηρίξει το αίτημα και είναι προ τιμήν των καθηγητών. καλά κάνουνε. Το... και λένε ότι για να έχει αυτό το ευεργέτημα, πρέπει να συνεχίσει να είναι και, και στηρίζουν το, το αίτημά του για την επαναταγωγή. Η υγεία του, για να μην το αφήσω αναπάντητο, ναι. αυτό χειροτερεύει ραγδαία. Χειροτερεύει γρηγορότερα. Από ό,τι έγινε το 2018. Γιατί είναι επιβαρημένη, γιατί είναι η δεύτερη απεργία πείνα που δεν ήθελε να την κάνει, κύριε Καλαμούκη. Δεν ήθελε. Προφανώς, δεν είναι ένα εκδημόσιο που δεν, οπότε, δεν, δεν θέλει να αυτοί. είναι στα πόδια τη Το αίτημα είναι τώρα να, να ξαναγυρίσει τον Κοριδαλό για να έχει φυσική παρουσία στο, στο, στο Πανεπιστημίο. Το αίτημα είναι αυτό το οποίο είχε κερδίσει το 2018. Να γυρίσει και να, είναι, και να είναι εδώ. Να είναι εδώ προκειμένου να μπορεί να παρακολουθεί, να εξετάζεται, να είναι κοντά στα συγγράμματά του και στα βιβλία του, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε καραντίνα στο Πειθαρχείο των Βαδανών. Α, α, α, αυτή είναι η κατάστασή του αυτή τη στιγμή και απέναντι σε αυτό το αίτημα απέναντι στους καθηγητές του οι οποίοι λένε ότι τον γνωρίσαμε τον Δημάκη. Ήρθε στο αμφιθέατρο, μα μίλησε, του μιλήσαμε. Έγινε κομμάτι τη πανεπιστημιακής μα κοινότητα. Τι αντιτάσσει το Υπουργείο, Γιατί αυτό είναι η φυσιολογική ερώτηση. Τι διάολο λένε αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, έβγαλε χθε μια ανακοίνωση του Υπουργείου. Αρνείται να μα δει ναι. η Γενική Γραμματέα Αντιγκληματική Πολιτική. Από Παρασκευή έχουμε ζητήσει, πήγαμε και χθε, δεν μα βλέπει. Και βγάλανε μια ανακοίνωση που λέει ότι είναι για την ομαλή λειτουργία των φυλακών και λόγω κορονοϊού. Βρήκαμε ναι. δηλαδή τον κορονοϊό αυτή τη στιγμή αυτή είναι και η δικαιο... επίσημη αιτιολογία της μετάθεσης του από τον Κοροϊδαλό στο Αγρεβενά δεν το κάνα και σε άλλους κρατούμενους αυτό Όχι. Είναι η μοναδική μεταγωγή η οποία έγινε για να δηλαδή, Από του χιλιάδε έκλειστου στον Κορυδαλό ο Δημάκη θα, το, θα μετέβεται τον ιό. Ήλι λοιπόν ο Δημάκη έχει κορονοιό. Ναι, και δεν μα το λένε. Και δεν μας το λένε. Και, και μπορούσε να, να απομονωθεί κάπου κοντά δεν χρειάζοταν στα κρεβενά. Ή όλοι οι άλλοι έχουν κορονοιό. Και σώζουν το Δημάκη. Και σώσουν το δυμάκι. Δηλαδή, μιλάμε για, ναι. μιλάμε για φεδρά πράγματα. Ε, Προφανώ είναι φεγγε. Μιλάμε για γελία πράγματα. είναι. Γιατί τώρα. Να έχουμε πει αυτά και αναρωτιέται ένα κόσμο. Και καλά, ρε παιχνίδι, τον πήρανε. Λοιπόν, αυτό εκπροσώπησε ο Δημάκη ως ο γραμματιζούμενο των κρατούμενων. Γιατί οι κρατούμενοι τον θεωρούν γραμματιζούμενο. Γιατί όταν έχει μέσα στι φυλακέ έναν άνθρωπο, ο οποίος, ε, ο οποίος είναι, είναι αριστούχος, στο πολιτικό τη νομική και είναι υπότροφο και, και, και έχει μαι. διαβάσει για τη συνταγματική ιστορία και για του θεσμού και για τα δικαιώματα, τον βάζει και μιλάει. Και τον βάλαν και μίλησε. Και καλύτερη εκπροσώπηση σαν... δεν θα μπορούσε να χάνει η έγκληση στον κορδέλο πάνω. Αντα επίπεδο, ναι. Σαν... Μίλησε σαν εκπρόσωπο. Και αυτό δεν άρεσε στην πολιτική ηγεσία. Έτσι. Έτσι. Δεν άρεσε. Δεν άρεσε. Και γι' αυτό τον λόγο για να μην υπάρχει καμία δυομία στον κόσμο που μα, ακούει και μένα με ενδιαφέρουν οι καλόπιστε αντιρρήσει στην απόφαση τη μεταγωγή. Δεν υπάρχει κάποια αναφορά. Ότι ο συγκεκριμένο τέλεσε ένα αντίκυμα. Mm -hmm. Τέλεσε ένα πειθαρχικό παράπτωμα Να το καταλάβαινα να έλεγα ότι κάτι έκανε Όχι, υπάρχει μια όριστη αναφορά Που λέει ότι κατόπιν αξιόπιστων πληροφοριών Για λόγους δημόσιας τάξης Πρέπει να μεταχθεί Προσέξτε τι καυκικό μυθιστόρημα Είναι αυτό το οποίο πρωταγωνιστεί Ο Δημάκης αυτή τη στιγμή Που μετάγεται για κάποιες αξιόπιστες πληροφορίες Τις οποίες δεν τις γνωρίζει εγώ σαν δικηγόρος και δεν ξέρω ποιος τις έδωσε αυτές τις πληροφορίες, ποιο είναι το περιεχόμενο του Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να το αντικρούσουμε και επειδή είναι τόσο παράλογο φτάσαμε να δικαιολογείται η μεταγωγή του λόγω κορονοϊού. Και ξέρετε τι έχει σταματήσει αυτή τη στιγμή στις φυλακές λόγω κορονοϊού κύριε Καλαμούκη, οι μεταγωγές. Ναι. Οι καταγωγές δεν γίνονται λόγω <laughs> κορονοϊούς Η συγκεκριμένη έγινε <laughs> Και η δικαιολογητική τη αιτία είναι ο κορονοϊός Και μάλιστα μπήκανε μεγάλη Παρασκευή το βράδυ Μέσα οι άνδρες των νεκάμα Μπήκανε μεγάλη Πέμπτη το βράδυ μπήκανε μέσα στο, στο κελί του και τον πήρανε Όταν λέμε, όχι τον μετήραγαν Τον πήραν τον, πήρανε, τον πήρανε, στο ένα πόδι Φορούσε μια παντούφνα και στο άλλο ένα παπούτσι και τον πήρανε και τον, και τον στείλανε στα γραβένα. Ε, ε, κύριε Καλαμού, και θέλω την, την προσοχή σα και την προσοχή του κόσμου που μα ακούει. Οποιοδήποτε άνθρωπο μα ακούει αυτή τη στιγμή και έχει ακούσει αυτή την ιστορία. Και αυτά τα οποία λέμε είναι με, με, με τα λόγου γνώσεως τα λέμε και τα γνωρίζουμε. Η κοινή λογική δεν θα έλεγε ότι αυτό ο κρατούμενο θα έπρεπε να είναι υπόδειγμα. Δεν, δεν θα, είναι θα έλεγε ας. ότι, ότι αυτό ο κρατούμενο θα έπρεπε να τον γυρίζει το κράτο στι φυλακέ τη χώρα και να λέει να. Να ορίστε τι μπορεί να γίνει. Ποιο κράτο, κύριε Καμπαγιάννη, από ποιο κράτο ρητορικά <χω> επιμένετε, <χω> ε, ε, ε, ε, περιμένετε ε, ε, να κάνει όλο αυτό. Αυτό το κράτο που εκπροσωπείται με αυτού και με του προηγούμενου, γιατί αντίστοιχα συνέβαιναν, τέτοια παραδείγματα δεν τα θέλει. <χω> Έτσι, δεν θέλει αγαπιά, να σοφρονιστεί, να προχωρήσει κανεί. Και γι' αυτό το εκδικείται αυτό το παράδειγμα και προσπαθεί να το εξοντώσει αυτό το παράδειγμα. Φτάνουμε λοιπόν ακριβώ στην καρδιά του προβλήματο. Στην καρδιά τη παθογένεια του κράτου μα. Ότι τελικά δεν το θέλει το καλό. Δεν θέλει να το αναδείξει. Τι φυλακέ τι θέλει να είναι χωματερέ. Χωματερέ ανθρώπων. Όχι άνθρωποι οι οποίοι θα αλλάξουν και θα επανενταχτούν στην κοινωνία. Και είναι το καλύτερο παράδειγμα που θα μπορούσε να διανοηθεί κανεί ο Δημακή. Γι' αυτό τον λόγο θεωρώ κύριε Καλαμόκη ότι σημαίνουν τόσα πολλά κακά πράγματα στις μέρες μέρε μα, στην κοινωνία μα, που θα πει κάποιο εντάξει παιδί μου τώρα, σε αυτόν τον άνθρωπο, στη δική του την περίπτωση συμβολίζεται. Το πιο σκάρτο, το πιο κακό πράγμα το οποίο υπάρχει σαν αντιμετώπιση από το κράτο απέναντι στου πολίτε. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι δεν πρέπει να περάσει έτσι. Δεν πρέπει να αφαιθεί αυτό ο άνθρωπο να σβήσει, γιατί αυτό ο άνθρωπο αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να πεθάνει. Και γιατί πιστεύω... αυτό ο άνθρωπο καταλαβαίνουμε ότι έχει και ένα πείσμα ιδιαίτερο για να κάνει όλα αυτά που έχει κάνει και έχει καταφέρει ό,τι θέλει, το καταφέρνει. Θετικό, νομίζω και αρνητικό. Μέχρι έχει τώρα, πείσμα και πάθο για που μέχρι τώρα, κάνει. Μέχρι τώρα το έχει κάνει. Μα γι' Αλλά αυτή τη στιγμή. Ο χρόνος μετράει ανάποδα. Η κλεψίδα της ζωής του τελειώνει. Και γι' αυτό το λόγο εμείς πλέον δεν μπορούμε να παίζουμε παιχνίδια. Δεν μπορούμε να απευθύνουμε ερωτήματα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να μας δεχτεί και να μην μα δέχονται γιατί λέει υπάρχουν συσκέψει. Ήταν σε συσκέψη η κυρία Νικολάου χτες και δεν μπόρεσε να μας δει. Το μόνο το πράγμα το οποίο κατάφερε να κάνει ήταν να γράψει ένα ανορθόγραφο δελτίο τύπου κύριε Καλαμούκη. Υπάρχει ναι. ένα ανορθόγραφο δελτίο τύπου αυτή τη στιγμή αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προσέγγιση Πολίτη. Θα πρέπει να ντρέπονται γι' αυτόν τον λόγο πλέον δεν απευθυνόμαστε σε αυτού. Στείλαμε και κοινοποιήσαμε το υπόμνημα στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Μησοτάκη. Ναι. Το στείλαμε στον κύριο Τσίπρα, στον κύριο Κοτσούμπα, στην κυρία Γεννηματά και στον ναι. κύριο Γαρουφάκη. Ναι, ναι. Και του ζητήσαμε να αναλάβουν την ευθύνη πλέον με αυτού. Δεν πρόκειται εμεί να μιλήσουμε για το ότι είναι παράνομη η συγκεκριμένη απόφαση, που είναι ξεφωνημένα παράνομη, γιατί λήφθηκε κατεξέρεση και μονοπρόσωπα από την κυρία Νικολάου και όχι από το αρμόδιο όργανο, την Τριμελή Κεντρική Επιτροπή. Όμω αυτά δεν πρόκειται να τα πούμε πλέον, ναι. απευθυνόμενοι στον Πρωθυπουργό και στου πολιτικού αρχηγούς. Εμεί πλέον απευθυνόμαστε στον ανθρωπισμό του. Στον ανθρωπισμό του. Είναι ένα νέο άνθρωπο 41 ετών που έχει κάνει πολλά και είναι όντω παράδειγμα. Νομίζω η δημοσιοποίηση του θέματος μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα. Το έχουμε δει με άλλες αφορμές και αιτίες. Είναι σίγουρος ότι μπορεί να γίνει Εκεί σήμερα πρέπει, και αυτή σήμερα σήμερα πρέπει να γίνει πολύ σφόρυγος. Καλούμε τον κόσμο που μα ακούει να μιλήσει με το διπλανό του. Τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης φάβουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Τη στιγμή που υπάρχουν τόσες ανακοινώσει κομμάτων, φορέων, ο κοσμήτορας του τμήματο πολιτική Επιστήμης, οι καθηγητέ του, ε, υπάρχουν τό, τόση μεγάλη κινητοποίηση. Νομίζω ότι και, όμως... και η Μάγδα Φίσα μαζί. Ναι, ναι. Η, η αλήθεια είναι ότι η κυρία Φίσα είχε γνωρίσει τυχαία γιατί την είχε πλησιάσει. Σε ένα λεωφορείο όταν την είχε δει ο Δημάκη και είχαν μιλήσει και επικοινώνησε, έστειλε την αγάπη της και πραγματικά αυτό το πράγμα έδωσε μια μεγάλη, μια μεγάλη ικανοποίηση. Το βασίλειο όταν, όταν επικοινώνησα μαζί του, επικοινώνω μαζί του δύο φορές την ημέρα και του λέω τα νέα και πραγματικά έχω και ένα προσωπικό ε, ε, ζήτημα κύριε και ότι πρέπει δύο φορές την ημέρα να βρω καλά πράγματα να του πω και άρα, Κάνω μια έκκληση στον κόσμο να μιλήσει για αυτό το θέμα, να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, να το δημοσιοποιήσει και φυσικά κάνω έκκληση προ τι αρχές ότι δεν μπορούν να αφήσουν έναν άνθρωπο 41 ετών που έχει πράγματα να δώσει στην κοινωνία, έχει κερδίσει για την κοινωνία. Είναι, είναι, δηλαδή είναι μια, είναι μια ιστορία νίκης απέναντι σε μια κατάσταση ζώφου που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Μέσα τα καλά που θα του πείτε σήμερα, πείτε το ότι ε, βγήκατε εδώ, ότι είμαστε μαζί του, ό,τι θέλει, ό,τι θέλετε εσεί δικηγόρο, ό,τι θέλει ο ίδιο. Και μέσα σε αυτό το, το σκοτεινό και πολύ παράξενο, την πολύ παράξενη εποχή που ζούμε, είναι ένα φως. Μεγάλο, μικρό, δεν ξέρω, αλλά η συγκεκριμένη υπόθεση, και πριν δύο χρόνια πάλι είχαμε ασχοληθεί, είναι ένα φως μέσα σε όλο αυτό. Λειτουργεί πολύ ωραία και αντιθετικά με αυτά που γίνονται. Και αντιθετικά και με τους αρίστους, οι οποίοι δεν ξέρω τι έχουν καταφέρει στη ζωή τους, αλλά... Μπαίνει ο Δημάκη απέναντι που είναι αυτό που είναι και την προσπάθεια που έχει κάνει και είναι όλοι αυτοί οι άριστοι, γραμβατωμένοι που βλέπουμε κάθε μέρα που δεν έχουν καρδιάς, ψυχή, καρδιά, συναισθήματο, εσωτερική αναζήτηση. Να το πείτε και αυτό ω θετικό. Εγώ να σα πω κύριε Καλαμούλη, στηρίζω τα αιτήματα των κρατουμένων ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι υπότροφοι του οίκη, ή αν, προφανώς, ή αν δεν έχουν περάσει τα μαθήματα. Ένα λόγο παραπάνω. Αλλά φαντάζεστε, αν απέναντι σε ένα Άριστο άνθρωπο, αριστούχο άνθρωπο, ο οποίο κάνει μια προσπάθεια να αλλάξει τη ζωή του. Υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση. Υπάρχει περίπτωση να γίνουν δεκτά ποτέ τα αιτήματα άλλων ανθρώπων που βρίσκονται κρατούμενοι, που αυτή τη στιγμή είναι κλεισμένοι στι φυλακέ και ανοίγουν τα δικαστήρια και η κατεύθυνση τη κυβέρνηση, για εμά του δικηγόρου, εγώ είμαι δικηγόρος και ε, ε, βγήκε η κατεύθυνση, ένα άνθρωπο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα στα δικαστήρια. Mm. Κύριε Καλαμούκη, στι φυλακέ υπάρχουν αυτή τη στιγμή κελιά τα οποία είναι 8-9 τετραγωνικά μέτρα στα οποία υπάρχουν μέχρι και 7 άνθρωποι ναι. δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι αυτό διεκδίκησαν Προφανώ, ναι, προφανώς, προφανώς. ήταν ότι εδώ πέρα χρειάζεται να υπάρχει αποσυμφόρηση ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν 2.000 παραπάνω κρατούμενοι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν σοφρονιστικά καταστήματα τα οποία να λειτουργούν στο 200% και στο 250% έστειλαν στη τον πελά στα γρεβενά αυτό κάνανε αυτά... θα θεώρησαν πελά και τον έτσι, έστειλαν ακριβώς. στα γρεβενά αλλά είπε, δεν είναι εύκολο έτσι, και την πλήρωσε γιατί μίλησε. Τι μήνυμα φοβερό είναι αυτό το οποίο στέλνει αυτό το κράτος απέναντι σε έναν άνθρωπο που στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί τα εφόδια τα οποία απέκτησε μέσα από την εκπαίδευσή του και τι έρχεται και του λέει το κράτος Καλύτερο ήσουν με το Πολυβόλο και το Καλάζνικοφ σε θέλω Έχει, έτσι. Όταν, δεν, σε θέλω, να λυστείς, δεν σε θέλω νοήμωνα και επιστήμονα και λόγια. να διεκδικήσει. Δεν σε θέλω να διεκδικήσει καθόλου το δικαίωμα. Και γι' αυτό τον λόγο, η φράση την οποία είπε ο Βασίλη και έγραψε στην πρώτη του πολιτική δήλωση είναι ότι δεν θα σα κάνω τη χάρη να με ξανακάνετε αυτό το οποίο ήμουνα. Δεν θα ξαναγίνω. Α κλείσουμε, κλείσουμε με αυτό. Είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που πραγματικά δώσατε το χρόνο για αυτή την υπόθεση. Νομίζω άξιζε, άξιζε πραγματικά. Ο κύριος Στανάης Καμπαγιάννης, δικηγόρος και στη δίκη της Χρυσάβης είναι και σε άλλες υποθέσεις προφανώς, αλλά και εδώ συνήγορος του Βασίλη Δημάκη. Έχουμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. δωρεό πρόσωπο Θα σκύνεις αν τα γκρίζα μάτια Αυτό είναι το ποίημα γκρίζα του Κωνσταντίνου Καβάφη γιατί σαν σήμερα μελοποιημένο βέβαια σαν σήμερα 29 Απριλίου 1863 γεννήθηκε και σαν σήμερα 29 Απριλίου 1933 έφυγε από την Ζωή η μουσική του Χρήστη Νικολόπουλου Δεν μοιάζει με Νικολόπουλου στην αλήθεια Ελευθερή Αρβανιτάκη τραγουδάει Για ένα μήνα αγαπηθήκαμε Και πια έφυγε Παρώ στη Σιμύρνη για να εργαστεί εκεί Και πια δεν δοθήκαμε Θα σχήμησα τα νσύ τα χάλασε το ρεύμα πρόσωπο. Θα τα γκριζα μάτια, τα χάλασε το ρεύμα πρόσωπο. Να λοιπόν το γκρι μπορεί να γίνει και πηγή έμπνευση. Όταν είναι σε μάτια προφανώς και αυτά είναι γκρίζα Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος Έχουμε το άλλο μέρος του λαού Μας πάει στο μαγκαζίνο Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο γεια σας. Μου, τα εσύ. Αυτή τη στιγμή. Πια κοινωνική ομάδα. Οι εφοπλιστές. Όχι ρε. Ο ποιος. Οι Γιατί. Ε, γιατί τώρα δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στις γκομενές μας. Α είναι και φορδοδο θα σκεφτεί. Είμαστε εμείς η τάξη των πιστών που δεν πήγε το μυαλό μου. Είσαι πολυγαμικό, εσύ. Όχι δα. Όχι, Είμαστε όχι. εμείς η ταπεινή τάξη των μονογαμικών που δεν τα σκεφτείκαμε όλα αυτά. Εμείς όμως έχουμε πρόβλημα. Ρε. Ε, ε, πράξτε, πράξτε, καταλαβαίνω, αλλά. Ως τώρα βγήκε ο πρωθυπουργός σήμερα και ελευθερωθήκαν τα πράγματα. Λες να είναι και ο πρωθυπουργός φολληγαμικός σε μας, να ανήκει σε μας. Το βλέπεις αυτό, κοίτα το. Και να θέλει να είναι. Γίνεται. Ναι Έλα Αποστόλη Έλα τι γίνεται Καλά είσαι Δεν μπορώ να πω Κα... Συμπαθητικά Καλά μη μου λέτε Όχι πιράζει. είπα ότι ήταν από τόπα Έλα μπορεί ρώτησα Δεν και περίεργη η τρομάρα σου Λέγε τι Έχι, θες τώρα Όταν κάποιο άνθρωπο Έχει πρόβλημα Και πάρει στην αστυνομία τηλέφωνο. Δεν έχουν προσωπικό Δεν έχουν βενζίνη, Δεν έχουν αυτοκίνητα Δεν έχουν Δεν έχουν Τώρα Λυ για στις διδαχούλες, τα περίχωρα, τους δρόμους, τους παράδομους, τα πάντα, για να μην μα αφήσουν να κινηθούμε. Μάλιστα. Και είμαι αυτούς ρε παιδιά, έχουνε προσωπικότητα ή δεν έχουνε, αν δεν έχουνε, γιατί μας συγγιάνε σε όλους τους δρόμους και παντού όπου βρεθούνε ρε παιδιά, για όνομα τρέου, μας έχουν τρελάνει. Ρουβιάνος εδώ Ρουβιάνος. Ένας νεαρός να είχε πιπηλιά στο λαιμό. Ποιος σου την έκανε πια α? και κάτι άλλο και μιλάω σοβαρά. Πατριάρχο και πλούταρχου είναι μια καφετέρια και το Σάββατο απ' έξω είχε 20 άτομα και κάθε μέρα στις καθημερινές έχει πάνω από 10 άτομα. Τι κάνουν οι μπαλούρδοι γιατί δεν πάνε εκεί. Αφήστε το καλύτερα παιδιά μην πάνε για να στείλουν στο δημοτικό. Τι είχα πάρει πριν κάνα 15 μέρε πάλι Αλλά, αλλά. Ε, είχα ζητήσει ένα τραγούδι για το παιδί μου στην Ολλανδία Ποιο τραγούδι Πάντα γελαστή του Μητροπάνου Στις νύχτας η αμαρτωλή Και της αυγής η μονή Θέλω βαρίζε υπέκικο Και νευρικό τιμό ε, Στο χαβάλι; Όχι, oh, δεν το βάλες. A... Στο χαβάλι; Σε <Σεθυσμίου> το χαρτί. Άμα έχει χρόνο βάλτε και δώσ' του χαιρετίσματα Είναι σε δύσκολη κατάσταση και στην Ολλανδία Δεν είναι όπως εδώ Μιλάμε κάθε μέρα με το παιδί αλλά εντάξει Το μυαλό μας είναι εκεί Ένα ζαβό που πήρε χθε από την Ολλανδία Ο γιος σου ήτανε Δεν προλαβαίνει να σας πάρει Και δουλεύει το παιδί και παίρνει, σας βλέπει αργά το βράδυ Από αυτά τα μηχανήματα πως θα λέτε εσείς Α εντάξει έγινε Και δεν είναι ζαβό, ο Αποστόλης ο δικός μου δεν είναι ζαβό παιδί Τι καρό στα χηνούν στα τρέλα του Σονείρα δώρε. Απόστολε, πρώτη φορά σε παίρνω. Ναι. Σε, σε ακούω χρόνια. Γιώργο, σε πώ το σε Έχουμε βρεθεί και από κοντά όταν πέρυσι. Και φέτο το αναρθώ, αλλά. Ναι, αλλά τι έχεις σκάρει κατά τη μακάνη, στολιστήκαμε, και να δούμε ο μόνο Χριστός απ' έξω. Μας τα παγόρεσαν, <σχυρίζει> παιδάκι μου, Ήταν ξεκίναγαν μέτρα τότε. Λοιπόν, είστε φοβεροί, σας ακούω, σας κάθε μέρα. Για να Έλα, το χέρι σου.